Και χαίρομαι πάρα, πάρα πάρα πολύ Χαίρομαι για το ότι υποστηρίζετε το ραδιοφωνό μας Ευχαριστούμε τη Μέρη για τις δύο προηγούμενες ώρες Ήταν απίστευτα καλές Θέλω να πιστεύω ότι και εγώ στο διωράκι αυτό Στο μουσικό μας ονειροδρόμιο θα σας κρατήσω καλή συντροφιά Και θα μου πείτε στο τέλος ευχαριστούμε Σίλια Λοιπόν για εσάς που ενδιαφέρεστε Στο πέμπτο λεπτό ο ολυμπιακός ένα ε, έχει φάει Καλά, έφαγε ένα. Εντάξει, ένα προ το παρόν να μετράμε. 4-1 είχε έρθει εδώ, ήταν το σκορ στο Καραϊσκάκι Ένα, έχουμε ξεκινήσει στο πέμπτο λεπτό. Παίζουμε, θέλω να πω, με την Paris Saint Germain. Μην το ξεχνάμε. Στη Γαλλία έχει να χάσει αυτή η ομάδα από το 2006. Εμεί ζητάμε και πολλά. Λοιπόν, στην ε, έδρα τη έχει να χάσει. Ε, αυτά, καλή τύχη ευχόμαστε στον Ολυμπιακό, στις ομάδες μας γενικώ που παίζουν έξω. Λοιπόν, εμείς τα δικά μας όμως παίζουμε μέσα εδώ, στην έδρα μας και παίζουμε με, την, με τις λέξεις ε, σήμερα, κλεψίδρα, ταξίδι, κείμενο, τζάκι, αποτύπωμα. Αυτές είναι οι πέντε λέξεις που γράφουμε ιστορίουλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Τζάζη που... Έτοιμοι ήταν να την σε ένα παιδί εδώ που μίλησε για μετάλλια. Και έτσι, θέλω να υποστηρίζετε τα, τα δικά μας τουλάχιστον μετάλλια. σου Βέρτ, τον Αντώνη, να χαιρετήσω. Τέσσερα είπε το ένα δεν το ξέχασες γλυκιά μου, γιατί βάλαμε και εμεί ένα. Λοιπόν, την Χρυσάνα που θα σας έρθει αργότερα κατά τη μία. Τον Σκόλακα, την Παστέλα. σου Γλυκιά μου, πολλά για την γιορτή σου και από εδώ. Νέο παραγωγό, υπέροχο, υπέροχο πρόγραμμα. Παρουσιάζει να μην τον χάνετε. Πανζού, γεια σου! Την κολφήνα, η οποία είναι στην εξέδρα σήμερα, είναι μαζί σα, δεν είναι εδώ στη δική μου τον ορφαία μας, που έχουμε και Στοριούλα την, την Έλληνα τον Σάσπεκτ, την Αλκιόνη Σάσπεκτ και αυτός παραγωγός Δευτέρα, αν θέλετε να τον απολαμβάνετε 10-12, την Αλκιόνη και αυτή αμέσως μετά το Μουσικό νηροδρόμιο έρχεται Τάλος και όλα τα Τη Μέριλιν, βλέπω στην εξέδρα μα, στον εξώστη. Και όλους, ευχαριστώ όλου εσά που δεν βλέπω τα ονόματά σα. Για εσά υπάρχει τραγούδι. Αυτό είναι ο που λέει με τον δικό του τρόπο τη δική του καλησπέρα. Ξεκινάμε με τραγούδι και θα έχουμε την ευκαιρία που λέει και η να τα λέμε σήμερα, όχι πολλά λόγια, γιατί έχουμε και μεγάλε ιστορίε. Ο Κρό, που είναι ο Κρό, είναι στου ακροατέ ακόμα. Φύγαμε μουσικά. Καλή ακρόση. Καλά να περάσουμε και σήμερα. ο χρόνο να τον μετράς με ένα ρολόι στη θέση της καρδιάς Μια καρδιά στη θέση της καρδιάς Εμείς ευχαριστούμε, γλυκιά μου, να πας το καλό, καλή δουλειά να έχεις καλή δύναμη ε, Το λίγο του χρόνου σου, αυτό μα ήταν αρκετό Να χαιρετήσω και παιδιά που βλέπω μέσα στο chat και δεν χαιρέ... στο, ναι, και δεν τα χαιρέτησα Την Αντωνία Κασίνα, έχω ένα τραγούδι για σένα στην, νομίζω όλους τους Τον Σκόλεκα Τον Βέρτ τον, τον είπα Και τον Σκόλεκα Σκόλεκα έγραφε κάποτε Θα το ξαναπώ τώρα δεν γράφει Να... Λοιπόν, τι λέξει μπορείτε να μπείτε στο Silionair για να μην επαναλαμβάνω εγώ συνέχεια και γίνομαι κουραστική. Να μπείτε στο Silionair και να τι βλέπετε τι λεξούλε. Και να εσεί που δεν τι έχετε ετοιμάσει ακόμα, α είναι μικρούτσι και δεν πειράζει, φτάνει να έχετε συμμετοχή. Ούτω ώστε στο τέλο να διεκδικείτε το ανώτατο κουκούτσο μετάλλλιο λογοτεχνία. Ανάκατο το πρόγραμμά μα σήμερα. Να θα περάσουμε τώρα σε καλέξικο και κουάτρουμ. Για εσάς που αρέσει για του φίλους και τις φίλες που αρέσουν οι καλέξεις Φίλο των Ορφαέα. Δύο φορέ είχαν έρθει στην πάτρα δεν αξιώθηκαν να πάω να του δω. Λοιπόν, έχασαν και αυτοί, έχασαν κι εγώ. Ε, έχα, έχασαν αυτή μια φανατή, φανατική θαυμάστρια. Να χαιρετήσω πιο κάποιο παιδακίδα. Α τώρα δεν το βλέπω στην παρέα. Δεν ψάχνω το πώ θα είναι το υπόλοιπο τη ζωή μου. Το μόνο που θέλω. Άλλη μια ευκαιρία. Άλλη μια, δεν Άλλη μια ευκαιρία για να, να ζήσω. Έστω και κάτω από μαύρα, σκοτεινά, βαριά σύννεφα. Αν αφιερωμένο στην Αντωνία Κασίνα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι στην παρέα μας, γιατί βλέπω στο τσάτ. Είναι η Πάτη Γκρίφιν και Ρέιν.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 Sometimes all I can do is weep, weep, weep with all this rain. Didn't know when to give up the fight Some things you want will just never be right Just never Καλησπέρα σε έναν πολύ καλό παραγωγό, τον Συμπέθερο, μην τον χάνετε κάθε πέμπτη. Στα αγώνα μέσα στα χείλια σου εγώ. Βοροχή και πά σε αυτή τη γωνιά. Το το σώμα που ρίψα. Φασίταν ένα πνιγό σαν μια σταγόνα μέσα στα χείλια σου εγώ. Βοροχή και πά σε αυτή τη γωνιά. Το το σώμα που ρίψα. Βραχυπιαστού καταβλισμού. Στα ο Θεός στις προσευχές, στον τέφη στις καρδιές στα πόδια τα γυμνά Ας ένα πνιγό, σαν μια σταγόνα στα χείλια σου εγώ, βοροχή μου, σκέπα σε αυτή τη γωνιά, που το σώμα που διψά. Μα ήταν ένα πνιδό, σαν μια σταγόνα. Μέσα στα χείλια σου εγώ, βοροχή μου, σκέπα σε αυτή τη γωνιά, του το σώμα που διψά. Βροχή μου κι άλλαξε το δρόμο και τον νου και βουλιάξε το βήμα μου Σταγόνα, μέσα στα γόνα μέσα στα χείλια σου εγώ φοράω και πάσε αυτή τη γωνιά το το σώμα που διψέ. Πάσε ήταν ένα πνιδό σαν μια στα γόνα μέσα στα χίλια σου εγώ φοράω και πάσε αυτή τη γωνιά το το σώμα που διψέ. Πρόχει και πα σε αυτή τη γωνιά, το το σώμα που διψά. <συγνώ> Ας ζει, θα ναι, σαν μια σταγόνα μέσα στα χείλια σου εγώ. Πρόχει <συγνώ> μου και πα σε αυτή τη γωνιά, το το σώμα που διψά. σα μια σταγόνα μέσα στα χίλια σου εγώ φοροχίνους και πάσε αυτή τη πονιά το τοσόμα που ήρισα Παρουσιάζεται, αν δεν κάνω λάθο, ο Σοφία. Διορθώσε με, αν κάνω λάθο, μαζί με τον Πασχαλίδη και βέβαια τον βασιλη ο Παπα-Κωνσταντίνου. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, κάπω έτσι έχει το πρόγραμμα. ο Παπα-Κωνσταντίνου που τον συναντήσαμε, τον φιλήσαμε, τον χαιρετήσαμε, τον αγκαλιάσαμε. Αυτόγραφο την πήραμε, δεν πειράζει αυτό το Με τον Σίμου τον Κουσκούνη, για εσά εδώ του Heaven, για του φίλου, πόσοι από εσά τον γνωρίζετε. Με τον Σίμου τον Κουσκούνη, είναι δικό μα εδώ ο φίλο, στο site το δικό μα, στο μουσικό μας παράδεισο, μα δένει ένα τραγούδι εδώ και πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Όταν λέω πάρα, πάρα πολλά χρόνια, μην φανταστείτε. Κάπου στο 2000, 1999, 98, κάπου εκεί, τελος πάντων, κυκλοφόρησε μια δουλειά ο Σίμος ο έρχεται στα χέρια μου και βρίσκω ένα ορχιστρικό, το οποίο βέβαια είχε και, είχε και, είχε και με στίχου, ένα τραγούδι, με τους φίλους μου, λεγότανε Το ορχιστρικό κάτι με τράβηξε σε αυτό και το... Υιοθέτησα, το πήρα για σήμα, το κράτησα για πάρα πολλά χρόνια Τρία, τέσσερα, πέντε, κάπου εκεί, τέσσερα σίγουρα Μ, Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με αυτό το τραγούδι δέθηκα πάρα πάρα πολύ Σήμα κουσκούνι, δεν μου έλεγε τίποτα σαν όνομα Όμως το είχα συγκρατήσει το όνομα γιατί είχα και το σύντυτο στα χέρια μου Το πηγαίνα έφερνα για να έχω το σήμα μου στην έκραση Σίμο Κουσκούνι τον βρίσκω εδώ στο Χέβεν και έτσι έρχεται η γνωριμία μα. Ε, καταλαβαίνετε ότι κάτι που μα δένει ε, είναι η μουσική. Εμένα μου αρέσει η μουσική, αυτό γράφει η μουσική. Εγώ προσέχω του στίχους, ο Σίμο γράφει στίχους. Και επάνω στη συζήτηση είπε θα γράψω, μάλλον του ζήτησα κάτι τέτοιο να γράψει. Πόσο εύκολο δηλαδή είναι να γράψει μια μουσική. Τέλο πάντων για το Σίμο δεν είναι πολύ εύκολο, γιατί το μεσημέρι το ζήτησα, την άλλη ε, μια μουσική του έδωσα, του έδωσα έτσι λίγο το πώς το ήθελα, ένα σύννεφο που ταξιδεύει, ε, μι, έτσι να μιλάει δηλαδή η μουσική για ένα σύννεφο που ξεκινάει κα, κάπου την άνοιξη τελος πάντων το ταξίδι του στον πλέον ουρανό θέλοντας να γνωρίσει νέους τόπους ε, και ανθρώπους κάπου εκεί στη διαδρομή του έτσι του τα έλεγα εγώ να συναντήσει τον χειμώνα μπλέκεται, να μπλεχτεί έτσι με τα, ανάμεσα στα γκρίζα μεγάλα σύννεφα του χειμώνα τα βαριά και να βαρύνει και αυτό να πέσει σαν βροχή έτσι. καταφέρνει όμως στο τέλος και θα το καταλάβετε από τη μουσική καταφέρνει να σηκωθεί και πάλι στον ουρανό και να αρχίσει το ταξίδι του πάλι αναζητώντας το απρόσμενο, το μοναδικό, στον πλέι του Ταξιδεύει λοιπόν το σύννεφο ακόμα και πάμε να ακούσουμε τι έγραψε ο Σίμος Κουσκούνης, Σίλιας Κλάουντ, λέγεται το ε, ορχιστρικό που μας έγραψε ο Σίμος, και αυτό το τραγούδι... Το συμπεριέλαβε το κομμάτι Το συμπεριέλαβε και στην προσωπική του δουλειά Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ Ανεκπλήρωτη έρωτες Κυκλοφόρησε πριν δύο-τρία χρόνια Πάμε να το ακούσουμε Προσέξτε λίγο τη μουσική Έχει λόγια Και την πορεία του στο μπλε γαλάζιο, όπως όπω το Εσεί το βλέπετε, του Ρανού. Λοιπόν, από την γραμματεία με ενημερώνουν ότι υπάρχουν τρει μεγάλε ιστορίε. <laughs> θα τρέξω αμέσω να δω. Ευχαριστώ. Με αυτή την απλή λέξη, την χιλιοηπωμένη, όμω τόσο όμορφη λέξη, θα στείλω στον Σίμω Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε, έχουμε είπαμε τις ιστορίες μας, πάμε σε ένα τραγούδι με τον Βασίλιο Ποκσταντίνο, κάθε Σάββατο με ενημερώνει ο Ορφέος που τον είδε και από κοντά, ο Τυχερούλης, αυτόγραφο δεν μας έφερε, κάθε Σάββατο είναι στον Σταυρό του Νότου, τις άλλε μέρες ε, το πρόγραμμα έχει και μιλτιάδη, έχει και ε, θυβαίο. Πάμε να ακούσουμε Βασίλη και αμέσως μετά την πέφτουμε σε ιστορίες. Την αλήθεια μου και από το δικό μου πειρετό Θα γίνω αυτό που ονειρευόσουν. Αλλά δεν θα είμαι πια εγώ. Μου πω όλα θα τα φτιάξει σαν ανερούχα πεταμένα. Θα καταφέρεις να μ' αλλάξεις, Μα θα έχει άλλον Όχι εμένα Αλλάξε μου τη ζωή Όχι εμένα Κάνε και ουρανό Να μοιάζουν μένα Αλλάξε μου τη ζωή με αλλάξεις Αν μ' να πετάξω Θα πετάξεις Άσε με Άσε με Βίπλα σου Να ζω Άσε με Άσε με Άσε με Να είμαι εγώ Θα ταιριάζω Το λίγο μου θα είναι αρκετό σου Θα με κοιτάς και θα σου μοιάζω Και θα αγαπάς τον εαυτό σου Μου λε πως όλα θα τα φτιάξεις Σαν να είναι πεταμένα θα καταφέρεις να μ' αλλάξεις Μα θα έχει άλλον όχι εμένα Άλλαξέ μου τη ζωή όχι εμένα Κάνε γη και ουρανό να μοιάζουν ένα Άλλαξέ μου τη ζωή με αλλάξεις Αν μ' αφήσει να πετάξω Θα πετάξεις Άσε με Άσε με Δίπλα σου Να ζω. Άσε με Άσε με Άσε με Να είμαι εγώ Άσε, με, άσε με, σου, να ζω, άσε με, άσε με, άσε με, να είμαι εγώ. Το παιχνίδι παίζατε ακόμα, όπως καταλαβαίνετε, για τον Βασίλη Παπα Κωνσταντίνο, ακόμα και στην τελευταία δουλειά που κυκλοφόρησε... Ε, όχι ακόμα και στην τελευταία δουλειά που κυκλοφόρησε τώρα, το παιχνίδι της Βεντάλεια, βρίσκουμε πολύ όμορφα τραγούδια και μπράβο στο Βασίλη. Το τραγούδι που ακούσαμε, βέβαια, το πήραμε από την δουλειά του, το παιχνίδι Παίζεται, που είχε κάνει με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Πολύ πετυχημένη δουλειά. Λοιπόν, εγώ εκ εκεί είχα μείνει, μετά, ξέρετε, υπήρξε ένα διάλειμμα μεταξύ μα, μεταξύ εμένα και Βασίλη, δεν τον άκουγα, είχαμε χωρί τα τσανάκια μα γιατί δεν μου άρεσαν αυτά που κυκλοφορούσε Λοιπόν το πήρε το μήνυμα ο Βασίλη, Σκοπός αυτό έχει σημασία Λοιπόν πάμε να διαβάσουμε τώρα την ιστορία του Ορφέα Από την ιστορία του Ορφέα βγαίνει ένα μεγάλο κοινωνικό μήνυμα Και ας το πιάσουμε όλοι μας Το μήνυμα το πάρουμε μάλλον Όχι πιάσουμε Λοιπόν ας το πάρουμε Πες με όπω είπαμε με τι λέξει, εδώ να θυμίσω για εσά που είστε έξω. Κλε... Ε, κλεψίδρα και δεν έχετε πατήσει ποτέ στο νερό και καλά κάνετε. Τέλο Σας σα αρέσει να τα ακούτε. Κλεψίδρα, ταξίδι, κείμενο, τζάκι και αποτύπωμα. Και πάμε να δούμε αυτέ τι πέντε λέξει, πώ τις έδεσε ορφαία. Έλεγα να σου στείλω ένα γράμμα με όλα τα παραπονά μου. Έλεγα, μα δεν άφηνα το κλάμα και έκλεγα, έκλεγα, έκλεγα μέσα στην μοναξία μου. Αυτό είναι κομματάκι τραγούδι στίχο το, του Γιάννη Πάρη. Θέλω να γράψω ένα γράμμα. Ένα γράμμα που το κείμενό του να απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Ένα γράμμα που θα το διαβάσεις αγαπητέ μου αναγνώστη, αλλά για μένα που δεν μπορώ να μιλήσω επειδή με κουφός, θα είναι σαν να σου μιλάω και να με ακούς. Δεν άκουσα ποτέ μου τίποτα από αυτό που όλοι εσείς ονομάζετε ήχο. Και αν άκουσα αυτό θα ήταν κάτι πάρα πολύ μικρό γιατί δεν θυμάμαι τίποτα. Στην αρχή ήταν δύσκολα και αυτό γιατί μεγάλωσα σε χωριό. Και στα χωριά ξέρουν πιο λίγα από τι πόλει. Στη μάνα μου πάντω το λέγανε: Το παιδί είναι ελαττωματικό. Κάποιοι στην αρχή με μάλωναν, γιατί νόμιζαν ότι μιλάω, αλλά ντρέπομαι να ανοίξω το στόμα μου. Ειδικά ο πρώτο δάσκαλο στο σχολείο, που εδώ που τα λέμε δεν υπήρχε λόγο να πάω, λέγανε κάποιοι στη μάνα μου: Ότι αφού δεν μιλάω και δεν ακούω, θα ήταν άδικο σκόπο να πηγαίνω σχολείο. Μου ήταν άχρηστο. Θυμάμαι ακόμα τον φόβο, φόβο τη πρώτη ημέρα, τον φόβο μάλλον. Γιατί δεν ήξερα πού με πάνε. Ήμουν πολύ μικρό και ναι, να μου εξηγούσαν, δεν θα καταλάβαινα πολλά πράγματα. Μόνο το χαμόγελο και το χέρι τη μαμά μου με ηρεμούσε, γιατί το είχα πάντα μπροστά στα μάτια μου και το θυμάμαι πάντα τι κρύε νύχτε του χειμώνα που καθόμασταν γύρω από τον τσάκι. Στον δρόμο για το σχολείο, λοιπόν, ένιωθα το χέρι τη μαμά μου όλο πιο σφιχτά στο δικό μου. Μου έδειχνε τα λουλούδια και με τι κινήσει των χεριών, χεριών τη μου έδεινε να καταλάβω ότι μυρίζουν όμορφα. Η μαμά μου ήταν πάντα κοντά μου και δεν ακούγε κανέναν. Όχι δηλαδή ότι ήταν κουφή όπως εγώ, αλλά με την έννοια του πείσματο, σαν να λέμε ότι δεν έδινε σημασία στα λόγια του κόσμου. Θυμό το δάσκαλο που με κοίταξε με σφιγμένα χείλη και ύστερα με στο κεφάλι όπως εγώ χάιδευα το σκυλί μου. Ήταν από εικόνες που σου μένουν για πάντα στο μυαλό. Και ο οίκτος ήταν ένα συνέστημα που δεν το δεχόμουμε τίποτα. Το χέρι τη μωμά μου με άφησε, έσκυψε στο πρόσωπό μου, με φίλησε και έκανε με τα χέρια τη το σχήμα τη καρδιά. Σ' Αγαπάω, μου είπε. Την κοιτούσα να φεύγει, ενώ το ένα άλλο χέρι με τράβηξε προ τα μέσα. Τα παιδιά στην αίθουσα ήταν πολλά και έκαναν φασαρία, με κινήσει που δεν μπορούσα να καταλάβω και τρόμαζα. Κρυβόμουν σε μια γωνία σαν τα γκρίνει, σαν το παιδί στο τσίρκο που ήταν έτοιμο να δώσει παράσταση. Να ξέρει όμω ότι μπορώ να ζήσω και χωρί του ήχου του δικού σα. Με κοίταξαν αρκετά παιδιά και ακόμα το κάνουν. Με κοιτάζουν οι άνθρωποι που του φαίνεται περίεργο που μιλάω με τα χέρια. Αλλά πόσοι από αυτού δεν κάνουν το ίδιο. Πόσοι χρησιμοποιούν τα χέρια του, κάνοντα νόημα. Μου κλέβουν τη γλώσσα. Και εγώ κλέβω ό,τι μπορώ από τη δική του. Η ζωή με έμαθε να παλεύω. Και όπω όλοι, να ζητάω κι εγώ τα δικαιώματά μου. Το να είσαι διαφορετικό από του άλλου έχει μια δυσκολία. Αλλά η δυσκολία είναι στην αρχή. Όμω αυτό πάλι εξαρτάται από τον τρόπο που μεγαλώνουν ένα διαφορετικό παιδί οι του. Θυμόμουν τη μαμά μου που ήταν πάντα γλυκιά αλλά τρομοκρατημένη, κάτι που ευτυχώς δεν πήρα από εκείνη και ακόμα αυτήνω τον κόρφο μου. Φτου, φτου, φτου. Με άμαθα να είμαι αυθόρμητος να διεκδικώ αυτό που αγαπώ και αυτό που αγαπώ πιο πολύ είναι ο εαυτό μου. <κοί> Μη με πάρετε όμω για εγωιστή, δε, γιατί δεν είμαι. Άμυνα είναι και προστασία από τον κόσμο των ήχων. Έμαθα να ακούω μέσα από τις κινήσεις, να διαβάζω τους ανθρώπους και να τους δίνω σημασία κάτι που σίγουρα μέχρι τώρα εσύ δεν έχεις κάνει Έμαθα να ζω και να αγαπώ τον εαυτό μου έτσι όπως είναι και ξέρεις κάποιοι άνθρωποι μιλάνε πολύ με αποτέλεσμα να μην ακούνε τι λε εσύ και κάποιοι άλλοι δεν σε ακούνε έτσι κι αλλιώ, γιατί θέλουν να προβάλλουν τον εαυτό τους Μα δεν είναι ηρωνικό να χρησιμοποιώ εγώ μια αίσθηση που δεν έχω και εσείς που την έχετε να μην τη χρησιμοποιείτε καθόλου Εάν θέλετε να σα ακούνε οι άλλοι, θα πρέπει να μάθετε να ακούτε κι εσεί του άλλου. Θέλει να σου πω και κάτι άλλο που μπορεί να σε σοκάρει, αγάπησα. Και αν αυτό όντω σε σοκάρει, σημαίνει ότι έχει έναν αρρωστημένο εγωισμό και ότι θεωρείς την αγάπη αποκλειστικά δικό σου προνόμιο. Όταν την κοίταξα και τη είπα: Σ' αγαπώ, ήξερα ότι δεν μπορεί να με ακούσει, αφού δεν βγήκε ήχο από τα χείλη μου. Όπω ήξερα ότι και αυτή ακόμα την κίνηση των χειριών μου. Δεν μπορούσε να την δει γιατί ήταν τεφλή Πήρα το χέρι της και το ακούμπησα στο μέρο της καρδιά μου για να την ακούσει να χτυπάει. Με τη φαντασία μου σε βλέπω, μου είπε σαν Άγγελο. Σα... Sorry. Με τη φαντασία μου σε βλέπω, μου είπε. σαν άγγελο αγάπη. Θέλει να αλλάξουμε, τι είπα τότε εγώ, εγώ θα πάψω να βλέπω. Εγώ θα πάψω... και εγώ θα πάψω να ακούω, μου απάντησε. Γνωριστήκαμε, αγαπηθήκαμε και ορκιστήκαμε αιώνια αγάπη Δεν θα χωρίσουμε ποτέ, έλα καλή μου, ο χρόνος τελειώνει Το είχαμε πάρει απόφαση, αγκαλιαστήκαμε, κλείσαμε τα μάτια Πριν λήξε ο χρόνο της κλεψίδρας Και μείναμε αγκαλιασμένοι μέχρι που κύλησε ο χρόνος για τη ζωή Και η ζωή έτσι όπω ήρθε πέρασε και έφυγε Και φύγαμε κι εμεί αγκαλιασμένοι για το τελευταίο μας ταξίδι Έτσι είχαμε αποφασίσει. Τι σημασία έχει που ήμουν κουφό και τον τυφλή, αφού είχαμε αιώνη αγάπη και είχαμε πει: Δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Και πριν κλείσω, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, αγαπητέ μου αναγνώστη. Πώ θα σου φαινόταν αν είχε γεννηθεί σε έναν τόπο που το νορμάλ θα ήταν να είναι όλοι κουφή και τυφλή και εσύ να ακούς και να βλέπεις και εσύ που ακούς και βλέπεις να ήσουν ο ελαττωματικό. Δεν υπογράφω αυτό το γράμμα, μα αφήνω σαν υπογραφή το αποτύπωμα των χιλιών μου και σε φυλό αγαπητέ μου, αναγνώστη και δεν έχει σημασία που βρίσκομαι και από πού σου το στέλνω αυτό το γράμμα σημασία έχει ότι με διάβασες και σε ευχαριστώ που με διάβασες προσπάθησε όμως να με ακούσεις και να με δεις σαν άνθρωπο πολύ πολύ πολύ πολύ όμορφη η ιστορία που μας έγραψε ο Ορφέας και το μήνυμα βέβαια που βγαίνει από αυτό Κανένα δεν είναι διαφορετικός όλοι είμαστε ήδη ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο να εκφράζεται Έχω ζήσει κοντά σε άτομα με ειδικές ανάγκες, με ιδιαίτερες ικανότητες θα έλεγα και πιστέψτε με είναι απίστευτα άτομα. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ορφέ μου ότι το ραγόδι που για σένα θα σου αρέσει. Τόνι Μπράξτον και σπάνι είναι και ο Αλεξάνδερ Σπάιρς, συγγνώμη ε, το τροβάει και μόνοι της, αλλά εδώ είναι μαζί με τον Αλεξάνδερα και να χαιρετήσω και τον Κάπτεν Μόργαν που ήρθε στην παρέα μας, γεια σου χαιρετίσουμε στην παρέα μας και την Κρυστάλλο την Αναστασία μας. Γεια σου γλυκιά μου I exist, I και yes, στην ταινία, όλοι θα την έχετε δει το, το Sweet November το θυμάστε, την ταινία υπέροχη How would I ever Without you there's no place to belong Well someday love is gonna lead you back to me But till it does I'll have an empty heart So I'll just have to believe Είναι hard to be strong Προσπαθώ να μην κοβώ τα τραγούδια γιατί εμεί προσωπικά το θεωρώ μαρτία. Αρκετέ φορέ είχα τιμωρηθεί, αν θέλετε, εντό εισαγωγικών, γιατί μιλούσα πάνω στα τραγούδια και οι ακροατέ δεν τα επιθυμούσαν και δεν, κι εγώ, σαν ακροάτρια, δεν μου αρέσει και τόσο. Ένα τραγούδι δεν μου αρέσει να το διακόπτουν, διακόπτουν αρκετέ βέβαια, ανάλογα το ύφο τη έτσι. Ε, θέλω να το διακόψω για δεύτερη φορά για να χαιρετήσω την Μαρίτα Κιου Μαρίτα η οποία είναι και κοπελιά μας εδώ παραγωγός ε, Κάθε Παρασκευή μπορείτε να την ακούτε 10 με 12 Υπέροχες εκπομπές κάνει Εγώ δεν έχω και τη χαρά να την ακούσω πολύ Μία φορά την άκουσα Και ε, ε, κράτησα τις καλύτερες εντυπωσει. Ε, και αυτό το λέω γιατί εμεί εδώ η παραγωγή, τέλο πάντων εντό εισαγωγικών, είπαμε το μην το ξαναλέμε, ε, ακούμε ένα τον άλλον, χαιρόμαστε δηλαδή να βλέπουμε στην παρέμβαση και του παραγωγού. Βέβαια η χαρά μα μεγαλύτερη όταν βλέπουμε και φίλου και νέου, ιδιαίτερα φίλους. Λοιπόν, μην παρεξηγιόμαστε όμω αν δεν ακούμε ο ένα τον άλλον, γιατί να συμβαίνει Ιδιαίτερα τα παιδιά που είναι 6-8, τα χάνω όλα παρόλο ότι θέλω να τα ακούω, γιατί είναι οι ώρε, κάποιε δύσκολε ώρε για να ακούσει κάποιον. Μην νομίζετε όμω ότι απλά ε, θε, δεν θέλω να σα ακούσω. Δεν μπορώ. Πάμε λοιπόν για τη συνέχεια σε ένα πολύ όμορφο τραγούδι, να πούμε ότι τις ιστορίες τις ακούμε με πρόσοχη για στο τέλο, εσείς που είστε μέσω τσάτ και βέβαια δίνετε τις προτιμήσεις σας, αλλά και εσείς που είστε απ' έξω μπορείτε να δίνετε την προτίμησή σας στην καλύτερη ιστορία, αυτή που θα βραβεύσουμε σήμερα. Στέλνοντας μήνυμα στο κάτω μέρος, ε, αν ακούτε από τη ραδιοσελίδα μας, διαφορετικά μπείτε στο chat για να ψηφίσετε ποια θεωρείτε εσείς, οι αφού τις ακούσουμε όλες βεβαίως και πάμε σε τραγούδι.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 La Στο παράμιλητό σου, να με υποροπεί προφήξια. το που σβήνει μες στο σου πάνε στο χέρι ή τη χέρι σου να με κρυμμένος ηρετός μέσα στο αίμα σου για να ξυπνάω τις φωτιές με στο κορμί σου Θα πει όμως και στη συνέχεια ο Χριστός Θηβαίος Που ταξιδεύεις Είσαι ολόκληρη αργεντίνικο ταγκό Και μην πες στο όνειρό σου πια Δεν με γυρεύεις Όπως παλιά Με ένα σκοπό χερουδικό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 Μετά περνάμε σε ιστορία. Με στα νεκρά τα καφενεία, ρίχνεις όνομα και εγώ πένθω την ερημιά ενό φίλου που σαν τον η αγάπη μας παλλόντι κι είναι σαν ήχος χαλασμένου πιστολιού. Και για τον κόσμο που μισεί δεν είμαι άλλο. Και για τον κόσμο που αγαπάς δεν είμαι αυτό. Άλλοι νομίζανε πω ήμουν αγάπη. Πόσπουργεί τη θα κοινόμου να και για τον κόσμο που μισεί δεν είμαι άλλο και για τον κόσμο που αγαπά! Πέντε αυτό! Σα λύστο μιλάνε τόση μεγάλο. Πως πούργι, θα μας είπε ο Χρήστος Θεβαίος αγαπημένο τραγούδι να χαιρετήσω εδώ τις φίλες μου για μισό έξω ο δικός μου εδώ με την Γκολφίνα η οποία έφυγε από εκεί και είναι πιο κοντά και την Νία Τρακ Βυργίνια μας λοιπόν συνεχίζουμε σε, να πάμε σε ιστορία γιατί είναι μεγαλούτσικες καλά με, με πληροφόρησαν και τουλάχιστον έχουμε το χρόνο για να μπορούμε να ψηφίσουμε να βγάλουμε την να βγάλουμε την καλύτερη, να δώσουμε την προτίμησή μα. Όπω είπαμε, παίζουμε με τι λέξει για εσά, τα καινούργια παιδιά. Το λέω κλεψίδρα, ταξίδι, κείμενο, τζάκι, αποτύπωμα. Δίνουμε αυτέ τι πέντε λέξει και τα παιδιά, αυτά που έχουν όρεξη και το έχουν, το, το κατέχουν το άθλημα, έχουν το συγγραφέα μέσα του, ρε παιδί μου, και θέλουμε με κάποιο τρόπο να τον βγάλουν προς τα έξω. Λοιπόν, γράφουν και γράφουν απίστευτα όμορφα. Για ακούστε την ιστορία του Κρό, ο οποίο έχει. Βραβευτή αν σε αριθμό έχει πάρει τα περισσότερα μετάλλια. <laughs> έχει κουραστεί να νομοκατεβαίνει στο βάθρο. Ε, ναι, ο κρός από, το, από την πρώτη σεζόν. Έτσι, και συνεχίζει ακάθεκτος και στη δεύτερη. «Χωρίς επιστροφή», είπε, και ταυτόχρονα άνοιξε το πορτοφόλι του για να πληρώσει το εισιτήριο. Χαμένος στι σκέψεις του, προσπέρασε βιαστικά τον κόσμο και προχώρησε προς την καφετέρια. Η μπες γαμπαρτίνα του, όμως, παρέμεινε στο Κύριε, κύριε, φώναξε η υπάλληλο, αλλά «Συγνώμη, πρέπει να προλάβω τον κύριο που ήταν εδώ πριν λίγο. Πήρε την καμπαρδίνα και έτρεξε προ την καφετέρια. Νομίζω τον είδα να μπαίνει εδώ, σκέφτηκε και άνοιξε την πόρτα. Στάθηκε στην είσοδο και περιεργάστηκε τον χώρο, ψάχνοντα με το βλέμμα τη τη λεπτή σιλουέτα του νεαρού με τα ζουγρά μαλλιά. Καθόταν δίπλα στο παράθυρο, κρόσε εδώ, λεπτή σιλουέτα με τα ζουγρά μαλλιά. Συγγνώμη, κόβεται ιστορία, εσεί. Καθόταν δίπλα, δίπλα στο παράθυρο και έπινε τσάι διαβάζοντα ένα κείμενο σε ένα διαφημιστικό φυλάδιο Ήταν απορροφημένος από το διάβασμα που τρόμαξε βλέποντας την υπάλληλό μου από τα εισιτήρια ακριβώς μπροστά του «Μάλλον είστε πολύ αφηρημένος ε, σήμερα» του είπε χαμογελώντας δίνοντάς του την Καμπαρντίνα «Ευχαριστώ, είστε πολύ ευγενικοί. χωρίς αυτήν δεν θα κατάφερα να ταξιδέψω, το εισιτήριό μου είναι στην δεξιά τσέπη Ήπια μια γουλιά από το τσάι του και κοίταξε γύρω του καχύποπτα. Σχημάτισε έναν αριθμό στο κινητό του και περίμενε. Α, έλα, δυστυχώ να βάγεις το σχέδιο. Πριν λίγο η καμπαρδίνα επέστρεψε σε μένα. Βγάλε το εισιτήριό σου και. Α, είναι το μήνυμα. Έλα, δυστυχώ να βάγεις το σχέδιο. Πριν λίγο η καμπαρδίνα επέστρεψε σε μένα. Βγάλε το εισιτήριό σου και έλα στο καφέ. Θα την κάνουμε εδώ την ανταλλαγή. Ο χρόνο τελειώνει. Η Μπές δεν είχε ξεχαστεί κατά λάθος το κοισθέ των εισιτηρίων... ...ίταν σχεδιασμένο για να την πάρει αυτό που βρισκόταν δύο θέσεις πίσω του. Μέσα είχε κάτι πολύτιμο, κάτι που όλοι θα ήθελαν να έχουν... ...αλλά ταυτόχρονα ήταν και πολύ επικίνδυνο. Μόνο στα κατάλληλα χέρια δεν θα προκαλούσε καταστροφές. Αλλά η υπάλληλος τους το χάλασε. Σε λίγα λεπτά ένας μεσήλικας με κατάλευκα μαλλιά και μουσοι... ...εισχώρησε στην καφετέρια. Ο νεαρός θα έκανε νόημα με το χέρι να πάει κοντά του. Φορούσε μια ολόιδια καπαρτίνα με αυτόν. Την άφησε διπλωμένη πάνω στην καρέκλα και φεύγοντα πήρε του νεαρού όπω είχαν συμφωνήσει βιαστικά στο τηλέφωνο. Αφού η ανταλλαγή έγινε με επιτυχία, οι δύο άντρε ετοιμάστηκαν για την πτήση του. Το ταξίδι ήταν κουραστικό, αλλά όταν έφτασε στον προορισμό του ένιωσε γαλήναμένο. Μετά από πολλά χρόνια μπορούσε να απολαμβάνει κάθε λεπτό χωρί να φοβάται ότι. Με μια κίνησή του αυτό θα χανόταν και θα έδινε τη θέση του σε μια άλλη ώρα, έναν άλλο χρόνο ή μια άλλη εποχή Είχε συνειδήσει να προσαρμόζεται εύκολα Το κλίμα εκεί ήταν διαφορετικό από τη χώρα του και του έδινε μια αίσθηση αισιοδοξία. Κάθεσε στη Λιακάδα και απόλαυσε τον καφέ του Ο νέος κάτοχος της Κλεψίδρας έβγαινε από το αεροδρόμιο Όταν απομακρύνθηκε αρκετά την έβγαλε από την τσέπη της Καμπαρντίνας και την θαύμασε ο ήλιο έπεσε πάνω τη και την έκανε να φανεί σκονισμένη. Μάλιστα, έχει και ένα αποτύπωμα του νεαρού που του την χάρισε. Την καθάρισε ευλαβικά και βιάστηκε να την χρησιμοποιήσει. Κοίταξε γύρω του με μια, για μια επίπεδη επιφάνεια. Την ακούμπησε εκεί. Η κλεψίδα αυτή δεν ήταν βγαλμένη από κάποιο επιτραπέζιο παιχνίδι, ούτε ήταν ένα απλό διακοσμητικό. Έκριβε ένα μυστικό που όποιο το ανακάλυπτε μπορούσε να ταξιδέψει στον χρόνο. Αχ από λίγε στιγμέ έω και ολόκληρου αιώνε, στο παρελθόν ή στο μέλλον, ανάλογα με το αν θα τη γερνούσε ή δεξιόστροβα Ο νεαρός με την καμπαρντίνα τον είχε εντοπίσει τυχαία ένα βροχερό απόγευμα στο προάβλιο του νοσοκομείου. Τα μάτια του ήταν κατακόκκινα από το κλάμα και η όψη του έδειχνε απόκοσμη Αναγκάστηκε να του εξηγήσει ότι σε λίγε μέρε η αγαπημένη του θα έσβηνε σαν το κερί και θα έμεινε όλο στη ζωή θα έδινε τα πάντα για λίγο χρόνο ακόμα μαζί της. Όταν του εξήγησε ότι, ότι είχε στην κατοχή του εκείνη την κλεψίδρα και κάπου κάποιον για να τη δώσει, το σκοτεινό του βλέμμα φωτίστηκε. Του είχε πει να είναι πολύ προσεκτικός και ότι δεν έπρεπε να τη δει κανείς άλλος εκτός από εκείνον. Διαφορετικά δεν θα λειτουργούσε. Αυτά σκεφτόταν την ώρα που την αναποδογύριζε και ευχόταν να βρίσκεται δίπλα στην αγαπημένη του την περίοδο που ήταν ακόμα υγιής. Σε λίγες στιγμές βρέθηκε καθισμένο σε ένα γιορτινό τραπέζι στο παλιό του σπίτι. το τζάκι έκαιγε και στόλιζε με το δικό του φως το χαμόγελό της. Δίπλα δέσποζε το χριστουγεννιάτικο δέντρο φορτωμένο με τις πολύχρωμες αναμνήσεις τους. Εκείνος νεαρός, λεπτός, με σγουρά μαλλιά και γεμάτος αισιοδοξία για το μέλλον τους. Όταν η άμμος της κλεψίδρας, συγγνώμη, Άδειασε, όλα χάθηκαν. Η θλίψη βάρανε και πάλι την ψυχή του. Την ίδια στιγμή την αναποδογύρισε ξανά για να βιώσει για άλλη μια φορά μια ευτυχισμένη στιγμή μαζί τη. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο με τα δώρα στο χαλί, έτοιμα να ανοίξουν. Εκείνη του έδωσε το δικό τη γεμάτι ενθουσιασμό, εκείνο ξετύληξε το πακέτο και την επόμενη στιγμή δοκίμαζε την ολοκένουργια μπε καμπαρντίνα του. Ήταν μοναδική στον κόσμο. Το δικό τη δώρο. Δεν υπήρχε ποτέ. Και ούτε θα υπήρχε στο μέλλον άλλη παρόμοια. Ηταν φτιαγμένη από τα χέρια τη. Αυτό επαναλαμβανόταν για πολύ καιρό, μέχρι τη στιγμή που ο χρόνο μπερδεύτηκε. Το παρελθόν και το παρόν ενώθηκαν και μπορούσε να συναντάει τον εαυτό του σε νεαρή ηλικία. Όπω έγινε και το πρωί εκείνη τη ημέρα στο αεροδρόμιο ή εκείνο το βροχερό απόγευμα στο νοσοκομείο. Φορούσε πάντα την ίδια μπέσκε ομπαρτίνα και λαχταρούσε λίγε στιγμέ με την αγαπημένη του. σω να συμπεριφερόταν εγωιστικά. Επιτάχυνε το βήμα και γύρισε στο αεροδρόμιο. Πήρε την πρώτη πτήση και επέστρεψε κοντά τη. Το δωμάτιο του νοσοκομείου ψυχρό όπω πάντα και τα χτισινά λουλούδια μαραίνονταν στο βάζο. Την πλησίασε και κάθισε δίπλα τη. Εκείνη ένιωσε την παρουσία του και χαμογέλασε. Έβαλε στα χέρια τη την κλεψίδρα, εξηγώντα τη ότι με αυτήν μπορούσε να ταξιδέψει στον χρόνο. Σίγουρο για τη στιγμή που θα διάλεγε, θα έκλεισε τα μάτια του και περίμενε. Έτσι δεν μπορούσε να δει ότι η γυναίκα γύριψε την κλεψίδρα προ το μέλλον. Όταν άνοιξε τα μάτια του, ήταν σε έναν άλλο χώρο πέντε χρόνια μετά. Το κενό που ένιωθε μέσα του ήταν ανεξήγητο. Κοιτούσε γύρω του και προσπαθούσε να καταλάβει. Η κλεψίδρα δεν ήταν πια στα χέρια του. Το, τζα, το τζάκι ήταν σβιστό και κανένα χριστουγεννιάτικο δέντρο δεν υπήρχε στο χώρο. Πουθανά η μπες γκαμπαρδίνα. Άνοιξε το παράθυρο και η ζέστη του ήλιου πλημμύρισε το χώρο. Ήταν καλοκαίρι. Δεν θυμόταν πόσο καιρό είχε να ζήσει ένα καλοκαίρι. Ταξίδευε μονίμως σε κάποια Χριστούγεννα μαζί της. Τότε κατάλαβε, γυναίκα της μέλλον, ελευθέρωνε... <κοί> ε, τότε κατάλαβε ότι η γυναίκα του με την επιλογή της να τον ταξιδέψει στο μέλλον τον ελευθέρωνε. Περαστικά. Τότε κατάλαβε ότι η γυναίκα του με την επιλογή τη να τον ταξιδέψει στο μέλλον τον από τα δεσμά του. Χωρί την κλεψίδρα θα ζούσε και πάλι μια φυσιολογική ζωή και όταν θα ερχόταν η ώρα θα ξανασυναντούσε την αγαπημένη του σε ένα άλλο, σε ένα άλλο μέρος όπου τίποτα δεν θα αποφάσισε για τη διάρκεια του χρόνου του μαζί τη. Βγήκε στο μπαλκόνι, κοίταξε ψηλά και άφησε τον ήλιο να τον ζεστάνει μετά από πάρα πολύ καιρό. Αυτά είναι τα ωραία, αυτά είναι τα όμορφα. Δέκα του βάζεις με τόνο, δέκα πήρας κρόσα από την... <laughs> Πολύ όμορφη ιστορία Αυτό είναι λοιπόν το ότι βγάζουμε Αυτό που είπαμε από μέσα μας Αυτό το ταλεντάκι που έχουμε Τον συγγραφέα Θέλουμε να γράψουμε και όταν θέλουμε να, κάτι να πούμε Το χέρι τρέχει Το μολύβι και αυτό Λοιπόν ε, θέλω να πιστεύω Ότι διάλεξα ένα όμορφο τραγούδι Ελπίζω να σου αρέσει Ο Γκαριμούρ Κρόσμο και πάμε να ακούσουμε τραγούδι Ακούμε τις ιστορίες και επιλέγουμε την It'd be so easy to give my heart away, but I found out the hard way, there's a problem. so easy to fall in love again But I found out the hard way it's a road that needs to pay I found out that love was more than just a game you're playing to win Blue Πόσο μας λείπει, απέραντη μοναξιά νιώθουμε... Θα σου αρέσει γκρό σε σένα Είμαι σίγουρη γι' αυτό <Κο>... Να το χαρίσω σε όλες τις φίλες μας Εδώ και στο chat Αν και στον εξώστη που είναι <Το... Κο>... Something I should know, something you won't tell. που ακούσατε που ακούσε euh, η, η Έλενα η τζαζι, η τζαζι οι φωνές που ακούς λοιπόν είναι ότι στο 80 ο Ολυμπιακός ισοφάρισε έτσι στο γήπεδο της euh, Paris Saint-Germain και εντάξει εδώ όχι ότι μας, λέ, μας λέει πως δεν μας λέει να βάλει γκολ τι έγινε χαλάρωση ο ομάδα. λοιπον ε. λοιπόν ένα-ένα λοιπόν είναι ο Ολυμπιακός να μα ενδιαφέρει και αυτό για τα αγόρια μου τώρα το προηγούμενο με τον Greg Armstrong Το Snoo ήταν για, τα, για τις κοπελιές μου Για τα αγόρια μου τώρα έτσι Για πάμε να ακούσουμε Και πριν φύγουμε να χαιρετήσω που είναι Δήμο Παπ Κάπου το είδα το παιδάκι Λοιπόν κρύφτηκε για τα αγόρια Πάμε Radio Music Heaven, το δικό μας ραδιοφώνο. Θα αφήσουμε παραπονούμενο στους φίλους που θα βλέπουμε τα ονόματά τους Σήμερα έχουν δύο Γιατί η τελευταία μουσική διαδρομή πάντα είναι εξαιρετικά αφιερωμένη για αυτούς Ευχαριστούμε, πήραμε από έναν ντροπαλό επισκέπτη Και στην προηγούμενη με τον Γκαριμούρ α, Αυτή είναι η Μέριλιν Όταν βλέπετε πολλά φωνή έτσι τραβηγμένα Είναι η Μέριλιν Λοιπόν ε, δεν θα αφήσουμε λοιπόν και τους φίλους μας που δεν βλέπουμε τα ονόματά τους Γι' αυτού είναι το επόμενο τραγούδι Σε λίγο έρχεται στα ε, αυτάκια, σας ανεβαίνει δηλαδή στη μουσική μας ε, ε, σκηνή Ο Άξελ Ρούντι Πέλ Και ακούμε το Broken Heart Πάμε In a dream with a mind full of sadness Remember the good times that we had in our madness Frozen tears with illusions of fire All of my life was filled with desire When it was started Love lost love, you're so cold, cold heart. Σύλια. Τον θυμάστε τον κυρία Σίλια, έτσι. Γιατί μου κάνει σε μένα ερωτήσεις ερωτήσει, παιδί μου. Λοιπόν, άκου αυτό που θα σου πω θα το κάνει, οκ. Okay? Είμαι λίγο σκληρή σε αυτά. Λοιπόν, ένα-ένα είναι το σχολιο ορφέ, όχι δύο-ένα. Ε, στο 80, ορίστε. Μπήκε κι άλλο, τώρα, στο 90. Μα πάντα αυτό ο Ολυμπιακό ρε παιδί μου. Μάν δηλαδή, δεν μπορεί να κρατήσει δέκα λεπτάκια να, να φύγει με ένα ισόπολο αποτέλεσμα. Έλεω. Τέλο πάντων. Μπήκε από την Παρίσταρ Ζεμένη σίγουρο ή το Βαλολυμπιακός. Για φαντάσου. Λοιπόν, κυρία Σίλια. Καλησπέρα κυρία Σίλια. Μπορείτε σήμερα να μου πείτε τι ρόλο παίζει η Ζήλια στην ερωτική σχέση. Λοιπόν, δεν την ξέρω την κυρία. Όπως και να σου ακούγεται, όσο και να σου ακούγεται, αυτή. την δεν την ξέρω. Τη Ζήλια δηλαδή στην ερωτική σχέση δεν την γνωρίζω κυρία Σίλια είναι λογικό να ζηλεύω εάν ο έρωτας μου κλείνει το μάτι σε κάποιον άλλον Κοίταξε να δεις, εγώ θα σου έλεγα λογικό να ζηλεύεις Λογικό είναι να τη σε εκείνον που κλείνει το μάτι Έτσι και προχώρα Αυτή είναι, είναι οι απαντήσει μου Όπως τώρα όσο για τα σαλέ και βέβαια μου αρέσουν ανάλογα την παρέα Πάμε για να ακούσουμε ιστορία Μου αρέσει αυτό κυρία Σίλια ε, λοιπόν, 2-1 τόπες ορφέα και έγινε Πάμε για να ακούσουμε τώρα την ιστορία τη Τζάζη Και ακούμε τις ιστορίες και μετά αμέσω ε, δίνουμε προτιμήσεις Έχουμε πολύ χρόνο ακόμα στη διέθεσή μας μέχρι και τις 12 Για να δίνουμε, δίνουμε τις προτιμήσεις μας, ε, την προτίμησή μα, αν θέλετε στη σκα, Στην καλύτερη που θα παρουλευτεί θα με το Μιτάλλιο Λογοτεχνίας το Ανώτατο το ταξίδι το είχε προγραμματίσει από μήνε. Έτσι, όταν έφτασε η 1η του Δεκέμβρη, παγωμένη και καθαρή σαν γυαλί, ο Πέτρο έπεινε τα πιάτα, έσυρε τη σίτα μπροστά στον τζάκι, έκλεισε τα παραθυρόφυλλα, κλείδωσε και ξεκίνησε με το σακίδιο στην πλάτη για το λιμάνι. Καθώ έπαιρνε τον κατήφορο, έριξε μια τελευταία τρυφερή ματιά στο εκατόχρονο κακοπαθημένο σπιτάκι του, γιατί πάντα η τελευταία ματιά πριν το ταξίδι είναι μια υπόσχεση επιστροφή. Ο Πέτρο έφτασε νωρί, μαθημένα τα βουνά στα χιόνια, έπιασε μια απόμερη γωνιά του διαδρόμου του πλοίου, έστρωσε μια λεπτή κουβέρτα και έκατσε αποσταμένο. Παρατήρησε για λίγο το χριστουγεννιάτικο στολισμό και έβγαλε το λάπτοπ του. Έπρεπε να γράψει ένα κείμενο για το μικρό περιοδικό, στο οποίο δούλευε, μια κριτική για μια θεατρική παράσταση που είχε παρακολουθήσει. Η παράσταση ήταν πολύ καλή, ωστόσο το να γράψει κάτι ήταν το τελευταίο πράγμα που ήθελε να κάνει εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον. Το μόνο, το μυαλό του ταξίδευε στον προορισμό του, την Αθήνα, όπου θα συναντούσε για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια την αδερφή του. Τα οικογενειακά δράματα που είχαν οδηγήσει σε έναν τόσο μακροχρόνιο χωρισμό μπορούσαν κάλλιστα να γίνουν σαπουνό, σαπουνόπερα, εφάμιλοι σε ανατροπέ και διάρκεια με το τόλμη και γοητεία. Περαστικά σου και σένα. Και όλα είχαν ξεκινήσει από το γεγονό ότι η νονά του, φίλη τη μόνο του, τον βάφτισε πέτρο και όχι Χρήστο, όπως το σόι του πατέρα του απαιτούσε. Φυσικά ποτέ δεν είχε αποδεχτεί, αποδειχτεί κάποια εμπλοκή του έτερου σογιού στο ζήτημα. Η νονά του δήλωσε πως ήταν έμπνευση στιγμής, μα τα φαρμακερά σχόλια δεν εξαλείφθηκαν ποτέ. Ιστορίες για αγρίους, σκέφτηκε ο Πέτρος καθώς το πλοίο ξεκινούσε. ματαιοπόνησε Ματεωπο... καμιά ώρα, ακόμα πάνω από την οθόνη του, λάπτοπ και τα παράτησε. Δεν ήταν άλλωστε ο τύπος που θα έγραφε κάτι κενό... κοινότοπο για... για να το ξεμπερδεύει. «Ωραία η κλεψίδρα», ακούστηκε μια μπάσα φωνή δίπλα του. Ο Πέτρος άγγιξε μηχανικά το μεταγιούν στο λαιμό του. Λίγο παραπέρα καθόταν ένας έφηβος γύρω στα 17. Ευχαριστώ, είσαι πολύ παρατηρητικός. Μου το λένε συχνά. Έχεις καμία ιδιαίτερη σχέση με τον χρόνο. Νομίζω πως επιφανειακά τον μισώ και κατά βάθο τον αγαπώ. Όπως και ο περισσότερο κόσμος. Και η κλεψίδρα δύο πλευρές έχει. Μία που γεμίζει και μία που αδειάζει. Θες να έρθεις να κάτσεις εδώ δίπλα μου. Με λένε Πέτρο. Εσένα, Δημήτρη. Χάρηκα. Είσαι Κανονικά θα έπρεπε να πηγαίνω τρίτη ηλικίου τώρα, αλλά τα παράτησα από πέρυσι. Βασικά έφυγα από το σπίτι. Δεν με γούσταραν οι μου και δεν τους γούσταρα κι εγώ. Τι συνέβη. Πολλά. Από μικρό με χτυπούσαν, όχι πολύ συχνά, αλλά το έκαναν. Ξεσπούσαν επάνω μου, έλεγαν ότι είμαι αχάριστος, ότι δεν, είχαν δει, ότι δεν είχαν δει καλό από μένα και τέτοια. Αυτό είναι φοβερά απέσιο. Δεν είχε μιλήσει σε κανέναν τόσο καιρόν. Να γίνει κάτι. Μην το ψάχνει. Το γεγονό είναι τώρα που μεγάλωσα, μπόρεσα και πήρα την κατάσταση στα χέρια μου. Δούλεψα το καλοκαίρι, μάζεψα κάποια λεφτά λεπτά, λεπτά, και τώρα πάω Αθήνα να δούμε τι θα γίνει. Δημητράκη, εδώ είσαι τόση ώρα και σε ψάχνουμε με τον μπαμπά. Έλα, τρώμε, φώναξε μια κυρία γύρω στα 45. Ο Δημήτρη αμέσω σηκώθηκε και πήγε προ το μέρο τη γυναίκα. Συγγνώμη, μαμά, έπιασε κουβέντα, είπε και κοίταξε τον Πέτρο γελώντα λίγο πονηρά και λίγο ειρωνικά. Τον άτιμο τον παραμυθά, μουρμούρισε ο Πέτρο. Είμαι κι εγώ εύπιστο όμω. Καθώ δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει, έγινε να κοιμηθεί με προσκεφαλή το σάκο του. Τον ξύπνησαν πυροβολισμοί. Γρήγορα αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για πειρατεία. Το αντάμωμα με την αδερφή του μια εβδομάδα αργότερα θα ήταν πολύ θερμότερο από ό,τι είχε φανταστεί στην αρχή του ταξιδιού του. Η αδερφή του άρμισε στο πλοίο που είχε μεταβληθεί σε μια τεράστια σκηνή του εγκλήματο. Και επιτέλου μετά από τόσα χρόνια είδε τον αδερφό τη νεκρο. Είναι ήρωας της, επεσήμενε κάποιος από την αντιτρομοκράτικη. Έχει έχε, δύσκολο τέλος εδώ. Έσπρωξε έναν ηλίθιο που πήγε να κοροιδεύσει τους τρομοκράτες και έφεγε τη σφαίρα. Το, το αιμάτινο αποτύπωμά του είχε μείνει στην ταπετσαρία του τοίχου κάτω από τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια. Αυτή είναι η ιστορία της Έλληνα. Και γιατί έδωσες τέτοιο, τέτοιο τέλος παιδί μου και εκεί που ήμουνα έτοιμη να, δεχτώ, να υποδεχτούμε την αδερφή του, αυτό αμέσως είδες ανατροπή <laughs> του σεναρίου. Λοιπόν, πολύ όμορφη, πάρα πολύ όμορφη και η ιστορία της Τζάζη και εδώ τελείωσαν ιστορίε, από ό,τι βλέπω δεν έχουμε τέταρτη, έχουμε τρεις και ανάμεσα στους τρεις φίλους μας, τον Κρός, mm -hmm. την Τζάζη και τον Ορφέα θα μία από τι τρεις. Ή και τι τρεις τις βραβεύουμε Λοιπόν, οκ, okay. φεύγουμε για τραγούδι Θέλω να πιστεύω ότι τα υπόγεια ρεύματα Και θέλω να χάσω τον εαυτό μου Θα σου αρέσει, τζάζ μου, για σένα Και ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Είσαι νέο παιδί στην παρέα μας Και αμέσως έπεσε με πολύ έτσι όρεξη για δουλειά Και σε ευχαριστώ που αγάπησες και το, ε, όλο αυτό που κάνουμε Παιχνίδι το λέμε, όμω ε, δεν είναι... Παιχνίδι με την καλή έννοια, έτσι Λοιπόν, το λατρεύουμε εμείς το, αγάπησε, το αγαπήσατε κι εσείς Και αυτό είναι κάτι που με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενη Και ευχαριστώ όλα τα παιδιά Όλα τα παιδιά που μπαίνουν και γράφουν Να είστε καλά Πάμε λοιπόν, υπόγεια ρεύματα Και θέλω να χάσω τον εαυτό μου για την τσέπη. Για να μπορέσω να τον βρω, Να γκρεμιστούν τα όνειρά μου. Για να τα ξαναωνίρετε. Τότε είπα Έλενα, καλέ. Με μπερδεύετε, είπα Έλενα. Συγγνώμη, ελευθερία τη λένε την τζάζη. Φύγει και η κυρία Σίλια. Στη ζωή μου για να ανασέλνω με το φω. Να με πληγώνει η επιστροφή μου. Μα πάντα πίσω να γεννού. Θέλω να αλλάξω αυτή την πόλη για να μπορώ σε αυτή να ζω. Να σταματήσω ρολό, το χρόνο μου να ξαναβρω. Τι έγινε, τζαζεύουμε λίγο όσο πλησιάζει 12. Είμαστε 11 και 46. Ε, περνάμε στο επόμενο Ευαγγελία. Σε χαιρέτησα. Δεν με αφήνουν εδώ τα γόρια, με πειράζουν στο τσάτσι. Γι' αυτό και έχω αρχίσει να <laughs> τζαζεύω. <laughs> Όπω λέει ο Κέρβερο. <laughs> τη λέω ότι χρησιμοποιώ και εγώ αρκετά συχνά αυτή την λέξη. Κυρία Σίλια, κυρία Σίλια, το μέλι σα το ακούσαμε την περασμένη φορά, φίλε μου, και εσύ έλειπε. Ας μουσικέ σου πετώ. φτάνουν ματιέ. Μια ζωή να προσκυνάω, δυο Μόνο Τα σημάδια του όταν γκαλιάσαμε στην καρδιά μια βουτιά να δεν αρκεί Τ Άλλα είναι κοράλια που ακόμα δεν τα φτάσαμε Είναι η αγάπη απάτητη γη. αρώματα σκύες Αν ακούς ακούω κι αυτά που δεν λες Φταίνει ένα φίλη σου προσευχή να έρθει ο για μια βόλτα στη γη Στη μάτια του έρωτα αγκαλιάσαμε Στην καρδιά μια βουτιά δεν αρκεί Τα άλλα είναι κοράλια που ακόμα δεν τα φτάσαμε Είναι η αγάπη απαλλατητή Ότι το τσατ πέταει Και τα παιδιά εδώ έχουν αρχίσει Κυρία Σίλια <laughs> Θέλω τη συμβουλή σα Ο Κέρβερος Εδώ η Ελένη μου έχει τσακίσει τους σκεφτέδες μου Να την κλείσω στην δουλάπα και να τους φάω μόνος μου <laughs> Εγώ λέω να τους μοιραστείτε Κυρία Σίλια, δώσε παρακαλώ οδηγίε προς παρακαλώ να δίνετε τις προτιμήσει σας και να διορθώσω το μέλησες, δεν το ακούσαμε, όχι ε, το έλεγες με τις μέλησες, δεν το ακούσαμε, με, διορθώνουν εδώ τα κορίτσια, γιατί δεν σε είδαμε στην παρέα μας την περασμένη φορά, οπότε θα το ακούσεις σήμερα, γιατί εμείς όταν λέμε κάτι, το τηρούμε όταν ναι, εκεί που υπογράφουμε δηλαδή, όχι, τηρούμε, σεβόμαστε <σσεβόμαστε> την υπογραφή μα. Αυτό ήθελα να πω. Πάμε. Πε μου, Θέλω εγώ, να, Θέλω να βλέπω το κορμί που Η ελευθερία τραγουδάει για τα παιδιά που έγραψαν ιστορίε. Τον Ορφέα, την Τσάζη. Τον πρόεδρο, ποια <Τι> να μου, Πε μου, Πε μου, πες πως πες νικες, πως είσαι τάξη, πως γελάς. μου, μου, μου πες πως πες να νικας μα πρώτα πες μου πως μπορείς ξεχνώντας με να ζεις. δεν θέλω γράμματα να περιγράφουν την καρδιά να λένε πως κάποτε Αληθινά μ' αγάπησε, δεν θέλω γράμματα που να χωρίζουν σιωπηλά, ότι έχεις πες το εδώ. δίνουμε τις, τη ρούμα, υπογραφές που βάζουμε τη σε εκτό εκτός και αν πρόκειται για υπογραφή γάμου εκεί δεν βάζω το χέρι μου σε Ευαγγέλιο, <laughs> πάμε να ακούσουμε μέλησε. <laughs> και έλεγες για τον φίλο μας εκεί που το αφιερώνει στην ε, κυρία στην αγαπημένη του μάλλον που κλείνει το μάτι στον απέναντι αρχίζουν ξαφνικά Και τελειώνουν βιάστηκά Έτσι έφυγες και εσύ Μες τις νύχτας τη σιωπή εγώ κάθομαι εκεί τώρα πέραν το Και φοβάμαι το πρωί γιατί μόνο θα με βρει. Έλεγες πως Σαν σύνεφο κορπας και σιγά μου τραγουδάς όσο μπορεί να Τόσο ο φίλος μας ήθελε να τα ακούσει για να το αφιερώσει στη δικιά του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα σου κάνω ψυχογράφημα τώρα. Κυρία Σίλια και συνεργάτητες, ακούστε τη λέει, σας ευχαριστώ πάντω για σας που τα βλέπετε, γιατί οι παραγωγή τα βλέπουν. Σας ευχαριστώ πάντω πάρα πολύ. Είσαστε υπέροχοι, κυρία Σίλια και συνεργάτητες. Σας στέλνω ένα γλυκό φιλί. Αυτό τώρα... Ε, ή μικρού τσικοή είσαι ε, κύριε Δεκλίνος σας θέλω ένα γλυκό φιλί ε, και εμείς ε, ανταποδίδουμε τα γλυκά φιλιά ευχαριστώ πάρα πολύ η γλυκέ μου Κέρβερε, αλλά τι να πω για σένα αίμα Λοιπόν, πρώτη τελευταία μουσική διαδρομή διάλεξα De Facto ένα συγκρότημα το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ έχει βγάλει πολύ όμορφα τραγούδια ένα από αυτά θα ακούσουμε τώρα με του. De Facto Πάμε είναι η πρώτη τελευταία μας μουσική διαδρομή αφιερωμένη εξαιρετικά για την πολύ όμορφη παρέα σας σήμερα σε σας όλους. Κοριτσάκια και αγοράκια. Όχι για εσάς που δεν βλέπω ονόματα. Σας ευχαριστώ πρέπει να δώσω εγώ σε εσάς Κατά το χέρι, πιο η προτίμηση για ιστοριούλα, περιμένω και να χαιρόμαστε κάθε στιγμή τα και Πολύ γρήγορα να σας πω Γιατί έχουμε πάρει ήδη χρόνο από την Αλκιόνι Αμέσως μετά έρχεται για να σας ε, κρατήσει Να μας κρατήσει την τροφιά για την επόμενη ώρα Και αμέσως μετά την Αλκιόνι Η Χρυσάνα, που σημαίνει ότι μένουμε συντονισμένοι Μέχρι και τις δύο, έτσι γεμάτο το πρόγραμμα Λοιπόν, τρέχω τώρα <laughs> Τώρα έχω αρχίσει και τρέχω Κάπω έτσι ξεκίνησα που έλεγε χθε. Λοιπόν, να χαιρετήσω την, τον Κέρβερο, τον ευχαριστώ και πάρα πολύ για την παρέα του, την Κρυστάλλινη, την Αναστασία μα, τη Χρυσάνα που έρχεται, την Μέρη μα που μα έδωσε το διωράκι τη, Τζάζι που έγραψε, Πανζού, τον πάντα αγαπημένο φίλο παιδό, τον Ορφέα μα πάλι που μα υποστηρίζει το, το, το, παιχ, το παιχνίδι μα, όλο αυτό που αγαπάμε. Ένα παιχνίδι είναι άλλωστε όλη η ζωή μα. Την Αλκιονίτσα που έρχεται αμέσω, τον ε, κυρία Σίλια επάνω, τον τροποδομό επισκέψη. Επισκέπτη, την Μέριλιν και όλου του φίλους που σήμερα είσαστε αρκετοί, την Έλενα. Και όλου του φίλου που δεν βλέπω, τον Mike Book Lover, που πρώτη φορά τον βλέπω εγώ τουλάχιστον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γλυκία μου. Και τα παιδιά που δεν βλέπω τα ονόματά του. Γι' αυτά θα παίξει η τελευταία μα, θα τρέξει η τελευταία μας μουσική διαδρομή. χέρια -χέρι να ταξιδέψουμε όλοι. Σα ε, φιλώ, σα εύχομαι ό,τι καλύτερο για την αυριανή μέρα που έχουμε ήδη περπατήσει τέσσερα λεπτάκια από αυτή. Να είστε όλοι καλά. Σα ευχαριστώ για την πολύ, πολύ, πολύ όμορφη παρέα σα. Όπου και αν βρίσκεστε σας θέλω την αγάπη μου Νίκη τι έχουμε θα τον μάθουμε στο... Θα τον μάθετε Στο Sillionaire αύριο το πρωί Να είστε όλοι καλά Όπου και αν βρίσκεστε σας θέλω την αγάπη μου Γεια σας Αγαπάω και αδιαφορώ Και κρατάω τον κατάλληλο χορό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 Ειν πανάκριβο στο λέγον να λα πα. Κοίτα με στα μάτια με υπομονή. Διώξε του άλλου κόσμου την επιρροή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι α φωνά. Ειν πανάκριβο στο λέγον να λα πα. Αγαπάω και αδιαφορώ Και μαζί σου το έχω μάθει και αυτό Παραδόξως να αγαπάω και εμένα Όπως εσένα Την εικόνα αυτού του κόσμου δεν μπορώ ούτε μέσα στη σκιά του θα χαθώ. Μάγεψαν και σένα τα ναι, ταξωτικά κάνεις πάλι κύκλους και μη μας τρομάζουν φως μου στις χρυσές στιγμές μας πλάικες αυτές.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 και έχω φτιάξει έναν καινούριο αυτό. Τώρα πια με αγαπάω και με